Όλοι το ίδιο είμαστε. Στι μίζες, στη ρεμούλα, στη διασπάθηση δημόσιου χρήματο, η διαφορά, στι κομπίνες. Να πούμε και κάτι για αρχή, ω καλό όρισμα. Αυτό ναι, δεν είχαμε να πούμε για τον Αλέξη τέτοιο, αλλά τα λέει ο ίδιο οπότε. Ναι. Καλά, δεν έχουν αποδειχθεί όλα αυτά που λένε. Δεν έχει να πει, δεν έχει να πει. Ο ίδιο τα λέει, αλλά έχει πει κι άλλα ο ίδιο. Θα ασκήσω το μνημόνιο, έχει αποδειχθεί κάτι. Θα δεν έχει αποδειχθεί. Άρα ούτε αυτό που είπε τώρα έχει αποδειχθεί. Όχι δεν έχει αποδειχθεί. Μπορείς να, να κατηγορήσεις Ριζέο ε, για μίζες. Είναι. Ρεμούλε και αρπαχτέ? Όχι, Όχι. Ούτε αυτό. Άρα ούτε ότι. ή τέλο πάντων δεν μπορεί ακόμα. Ε, ναι, ναι, μπορώ, για τώρα μιλάμε. 20 την Απλή 1 και 11 πρώτα λεπτά. Σιριζέο όμω. Πούρο Σιριζέο. Θα μπορούσα να κατηγορήσει κάποιον που είναι στο Σιριζέο, αλλά επειδή ήταν παρόν 20 χρόνια. Ναι. Ε, ναι. Μπορεί να τον κατηγορήσει, α πούμε. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Πρέπει να κάνουν και αυτό το διαχωρισμό. Είναι και αυτό ο διαχωρισμό. Ο έναν πούρο Σιριζέο. Δεν, δεν, δεν έχω να πω κάτι. Πούρο Σιριζέο τι λέμε, του 4%? Α πούμε, ναι. Πούρο Σιριζέο. Όλοι αυτοί. Πού είναι τώρα. Οι πουροί. Πού που είναι τώρα που είναι τι τώρα. Και ο Γιώργος Παπαδρέου υπάρχουνε. Ε, τι φύγανε, σκέφτονται. Κάποιος τι κάποιος λένε. Τι, τι πιστεύουνε. Ε τώρα τι πιστεύει; Θα πούμε τώρα στο μυαλό του Σιριζέου. Σου φαίνεται λογικό. Όχι Έχει παράλογο λογική. και α, δεν το θέλω καν, Χαοτικό ενδιαφέρει. μου φαίνεται. Τελείως αδιέξοδο. να Αν δεν βγει λάβει Έχω ένα θέμα σχετικά με θα μπούμε στο μυαλό του Πιτσιόρλα. Του Πιτσιόρλα το μυαλό που ήτανε έτσι, 4... ακούει Αυτό... η Το Πιτσιόρλα είναι 3.000 ευρώ Α πει ότι λέγεται Δάνος ο κύριο Ντάνο. Ο, ο Ντάνο. Ήταν, ποια ήταν, η, Μαρίνα, η Μαρίνα Ντάνου <laughs> <πουλουμπή>. <laughs> Σε μια σειρά. Πού ήταν. Στου ναι. η μητέρα, ήταν αυτή του. από που Δεν είχε, ήταν διευθύντρια. Οπότε με αυτό ο Πιτσιόρλα θα μπούμε μετά στο μυαλό του. Ο είναι από το 4% ο οποίο θα λέει πολύ αιρά. Ο, αλλά... ο Πιτσιόρλα είναι στο 4%. Ήταν. Ήταν στο 4%. Εγώ τον θυμάμαι με τα ζυβάγκα που έβγαινε εκεί και το μωρό. Με τα ζυβάγκα θυμάμαι και το Λαλιώτη. και το Του λαλιώ... Σκανδαλίδη. Ναι, του Λαλιώτη δεν θυμάμαι. Αλλά τώρα έχουμε τον Πιτσιόρλα. Δεν έχουμε τον Λαλιώτη. το, το, το, το σκαν... Σκανδαλίδη. Έχουμε και τον Σπίρτζι, το Σπίρτζι τώρα, ο οποίο εμπνέεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου όπω είπε, στα αγένεια της τρύπα εκεί τη Παναγωπούλα και του Παπανδρέου Νύρ. Ε, έχουμε το Σπίρτζι. Εγγένεια που στη... έκλεισε πάλι ο δρόμο, στρα <laughs> να τα λέμε για αυτά. Εντάξει, παιδί μου, Κομμανάκι γιατί. είχε φιάσκω... πει ότι θα σα τον δώσω για όλη σα τη ζωή. Όχι, όχι. Τον Είχαν έδωσα, τον παίρνω. Να σου πω, τον πήρα πίσω. Εγώ δεν τον yeah. έδωσα. Ό,τι yeah. θέλω κάνω. Ωραία. Και πάλι είπε για 10 μέρε. Μάλλον δεν είχε πει καν. Ό,τι θέλει κάνει. Δικό σου δεν είναι δρόμο. Δικό σου, yeah, σου ναι, είναι. Όχι. Δεν είναι τη κοινοπραξία. Δικό μου δεν είναι, γιατί καθόλου θα τον επιπληρώνω. Τη κοινοπραξία. Ε, η κοινοπραξία τον έδωσε για 10 μέρε. Έμ σου έκανε εύκολο το να πα για Πάσχα. δεν το Πάσχεια Αλλά όχι έκλου, πήγες ή Ιωνία. Ο πώς γυρνάς είναι το θέμα ο Σπίρτζης λοιπόν σήμερα το πρωί πριν καμιά ώρα στη Βουλή μίλησε για αυτά τα θέματα θα ήθελα με την ευκαιρία να κάνω την καταγγελία και να παροτρύνω και εσάς και τους πολίτες να μην πιστεύετε τα μάτια σα, να μην σκέφτεστε την αλήθεια και ε, να καταγγείλουμε όλοι μαζί εμένα τον Προσφυπουργό Αλέξη Τσίμπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕ� Τα Α, είπε ο άνθρωπο. Φιάσκω των εγγενείων. Τα είπε έτσι ακριβώ. Κάπως έτσι βγήκε το δελτίο τύπου του Υπουργείου πριν λίγο. Α, αυτά ακριβώ. Μην πιστεύεστε στα μάτια σα. Αυτό που είπε ο Σπίρτζη. Του άρεσαν πάρα πολύ. Άλλωστε δεν είναι. Εμπνέονται από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε αυτό το διπολισμό. Οπότε η παπάντζα είναι εύκολη. Α, το ό,τι πιο εύκολο. <σίγα>, δώσε. Ό,τι πιο εύκολο. Και πόσο κοντά είναι ο Αλέξη Τσίπρα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό του ενώνει, αυτό του Όχι, όχι, α, όχι. Τον εννοεί, Το τρώντα τι. Όχι, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν παπάντζα τεράστιο, ο μεγαλύτερο μέχρι τότε, στα 60-70. Ο Αλέξης από τα 40. Φαντάζομαι αν υπάρχει στην πολιτική. Ναι, αλλά προϋπήρχε ο, ο Ανδρέας 60. που ήταν. Λέει ο Ανδρέα, ο οποίο θα εμπνεώτανε. Είχε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, μόνο που τότε ο Ανδρέας έδωσε και ένα κομμάτι ψωμί στον κόσμο. Εδώ α, πήρε ένα κομμάτι ψωμί. Μίλησε τον Πασόκ μέσα. Μίλησε το Πασόκ ε... μέσα σου. Α, α, δεν κρυβόμαστε. Σιγά-σιγά. Okay, σιγά. Πηγαίνουμε. Τι, και το κρέα. Λόγω των παγκόσμιων κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, ναι, ναι. το καπιταλιστικό σύστημα που ήταν κυρίαρχο τότε στο μισό πλανήτη Ωραία. είχε να δώσει. Ένα, και άρα ένα. έδινε. Α. Και η Γαλλία έδινε. Και η Πορτογαλία έδινε. Και ήταν αρκετό. Και αρκετό, ξέρετε, αρκετό σε σχέση με το πριν που ήταν λιγότερο. Τι έτρωχε και έδινε αυτό το η κομμάτι. Η δεκαετία ψωμή. το 80 ήταν η τελευταία δεκαετία που έδωσε αυτό το Κοινωνικό-οικονομικό σύστημα. Ναι, αλλά για να υπάρχει Με κομμάτι ψωμί, του τείχου. Πάνε να πει ότι υπήρχε και καρβέλη η πόλη. Προφανώ, στον Άκη. δηλαδή υπήρχε κάποιο που έφερε το καρβέλη προφανώς. και κάποιο Προ... το κομμάτι. Ο Άκης ήταν το πολιτικό σύστημα, ο πολιτικό πυλώνα. Δεν σε επιχειρηματίε που φτιάχτηκαν δεκαετία 1980 και ακόμη κυριαρχούν στην πολιτική ζωή του τόπου και οικονομική. Τότε φτιάχτηκαν. Με το κομμάτι ψωμί ξεκίνησε. και το ψίχουλο κάθε καθένα και. Φούρνους ολόκληρου όλοι οι άλλοι. Πώ γίνανε επιχειρηματίε όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίε και τρανεί με το έξυπνο μυαλό του. Ευτυχώ για την ελεύθερη αγορά, να πω εγώ. Και ελεύθερη, Α, Κρα κρατική αυτοί. αγορά ήταν που την ανέθεσε σε ιδιώτε. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, έτσι όπω την στο μυαλό κάποιος... σου. Δεν ξεκινάει κάποιο. Έχει όμω, δεν να το ξεχνάμε αυτό. Α, ναι, Άρα κρατάς και ένα, ένα κρατικό. κρατικό κομμάτι. Από το ξεκινήσαμε Έτσι πώς... ξεκίνησε το ΣΔΙΤ. Τα τελευταία είναι αυτά. Και τελευταία. Τα σδίτ το σδίτ σδίτ σδίτ ναι, ναι. Ενώ τα τελευταία 10-15 χρόνια. Κρατικό. Να, Για Όχι. Τι έλεγε Να γυρίσουμε στο να γυρίσουμε στο τα αλλά να γυρίσουμε που. Κατευχαριστήθηκαν και πέρασαν πολύ ωραία στον καινούργιο δρόμο. Πήγε και με τα θα, θα μου το πληρώσει. Ο Αλέξο, Τσίπρα. Ο δεν είναι έτοιμος, δεν τον κόσμο. Η ουρά Τα Είναι αχάριστοι πολίτε. Συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα Γιάννενα. Δεν κατάλαβα. Ξεκινάμε από αυτό. Πάρα πολύ ωραία τα Έφτασε γιάννενα. η ουρά στα Γιάννενα. Μπράβο, καλώ ήρθατε στα Γιάννενα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Το αντίθετο και το Τέλο, στα Γιάννενα. Ωραία. Πού ήθελε να είναι η ουρά. στην Καλά, ουράνα. δεν ουρά. Να γίνεται όταν πρέπει. Άσε που, αν πα με 120-130, δεν προλαβαίνει να δει το χωριό. Περνά στην Ελλάδα και δεν έχει καμία αντίθεση. Φέρνει και όλο το δρόμο. Είδε τα ρήθρα. Μαθαίνει τα χωριά. Τι νησίδε. Πώ θα το βλέπει αλλιώ. Πώ θα ζούσε να γινώσουν ένα με το έργο. Αν περνά με ταχύτητα, αυτό που λέει 160, δεν πάμε 120-120. Είπα το όριο. Ναι, ναι. Το βλέπει, τσακ, πάμε. Ενώ τώρα έζησες, έγινε ένα με το δρόμο. Δύο ώρες εκεί, να δεις το, το τούνελ, να δει το έργο, την ποιότητα του τσιμέντου, λεπτομέρειε. Αν έχει κάνει λάθο ο κατασκευαστή, την ταμπέλα, να μην ξέρει να το πει. Πώ θα θυμάσαι. Όλα γίνανε με πρόγραμμα. Όλα γίνανε... Άρα, διαφόρουμε με το Σπίριτζ που είπε ότι είναι φιάσκο όλο αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί α, αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστέψαν στα μάτια του. Που είπε ο πιστεύει στα μάτια του. γιατί δεν πιστέψαν στα μάτια του. Αυτό που βλέπανε πέρα. Θα είναι η είσοδος ελεύθερη, αλλά η έξοδος θα είναι με για να απολαμβάνει το έργο και το φυσικό τοπίο. Και εν χαλαρά. Γιατί βιάζει να γυρίσεις στην Αθήνα δύο ώρες λέει. Τι, τι θες να έρθει, αν εκεί πέντε ναι, δεν ξέρεις, στο πέντε σπίτι σου θα πας, Κλασικά θα είναι, θα ανοίξει μια πόρτα, θα δει πάλι του ίδιου τοίχους, τα ίδια έπιπλα. Εκτό και όλο αυτό ήταν επειδή λίγο αρχή. ένα θέμα υπάρχει. Ε, ε, ε, εκεί ναι, ε, ε, εκεί το καταλαβαίνω ε, ε, Και δεν έχει παρελθεί είναι ακόμα η κυβέρνηση Όχι κάποιος, όχι όλη η κυβέρνηση χάσουμε. Τι χάσουμε Όχι όλη η κυβέρνηση, δεν όχι. είναι για όλη κυβέρνηση όχι, όχι. Αν δεν δούμε τον τελικό ναι Αλλά μέχρι τον α, τελικό α, είναι Ο Αρμόδης Υπουργό. Παπάς, Ωστόστος, παπάς Ωστόστος. δεν είναι Παπάς Ζανακόπλος, ποιοι είναι εκεί Παπάντζα Νακόπουλος Μην το λες μαζί, είναι μπερδευτικό Παπα... Παπάντζα Φαίνεται ότι είσαι να λέει παπάντζα και ο ένας και ο άλλος ε, Και δεν είναι και δε, δε, δε Είναι κόντρα, αν κάτι είναι, είναι, είναι κόντρα είναι, είναι αυτό Είναι κόντρα, κόντρα Τι είναι αυτές Τα αυτιά, που, Τα αυτιά. Φαίνει. Τα αυτιά. που φαίνει αυτό Γιατί να έβαλα... καταλήξουμε εκεί Πού είσαι, εγώ να Και κουφαίνει Πάρε το μηδέν και Γιατί λοιπόν έγιναν όλα αυτά, τώρα θα αποκαλύψουμε εδώ. Γιατί είχαμε το ποτηλιάρισμα, Α. γιατί ενώ τα εγκαινιάσαμε, δώσαμε και ονόματα ποικίλα όπω ξέρουμε στα τούνελ. Γιατί ξεχάσανε αυτό το τραπεζάκι εκεί με στη μέση που έχετε ο, την ο, Αγιαστούρα ο, ο, ο, πάνω. <laughs> και πού okay. έκανε ο δρόμο ο κόσμο αριστερά-δεξιά. Είναι λίγο πιο βαθύ το θέμα. Ξέρω ότι πάρα τα ταλαιπωρηθήκαμε και εγώ ήμουν ένα από αυτού από τη χθεσινή κίνηση. Ιδιαίτερα από κατάλαβα, όσοι χρησιμοποίησαν του νέου δρόμου που εγκαινίε ο κύριο Τσίπρα, έχω πει ότι τον θεωρώ φοβερά γρουσούζι. Όπου πηγαίνει, ζημιά γίνεται. Στην Αργεντινή πήγε, έπεσε η πρόεδρο, πάλι να γίνει εμφύλιο. Πήγε στη Βραζιλία, χαιρέτησε τη Ρούσεφ, πάλι να την κλείσουν φυλακή και ακόμα δεν ξέρει η γυναίκα αν την έχει γλιτώσει. Υποστήριξε τη Χίλαρη, έχασε Χίλαρη με τα βαϊόν και κλάδων. Είπε, Θέλει να κερδίσει ο Σούλτ, να πέφτει ο Σούλτ, ενώ που το είπε, Δέκα μονάδε. Ό,τι αγγίζει είναι καταστροφή. Άρα η γένεια σε δρόμο που κάνει ο Τσίπρα είναι γενικώ κακή ιδέα να περνά από εκεί. Αυτή είναι λοιπόν η λύση, <Ρεύτερο> η απάντηση. <Ρεύτερο> Αυτό που έχει Περίμενε. πρόεδρο Μητσοτάκη. Ναι. Είπε ότι είναι γρουσούζη κάποιο άλλο. Ναι. Συγγνώμη. Α, και, και στην κούβα πήγε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Καλά, Άστε. δεν ξέρει ακόμα. Καλά, πέθανε ο Κάστρο. Okay. Πήγε μετά. Δεν ξέρω εγώ, δεν είχαμε πριν. Δεν κρίνονται δε, δε, δε, δε, όλα οι 1 δύο μέρε. Ο άνθρωπο εδώ αποκάλυψε η επίσημη θέση τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι. Είναι γρουσούζη ο Τσίπρας γι' αυτό γίνονται αυτά. Μόνο που, ω ο Τσίπρα, παραδείδει τη χώρα στον κούλι. Αυτό πώ ας... το λε, ο... Γκούρι. Πω... όχι ο... αυτό γκούλι, όλη την κατάσταση, γιατί ο... αυτή είναι γουρει. η επόμενη. Δεν είναι. Το λε, γούρι, τα Κα... καλοτυχία, ναι. το λε. Από ναι. κακοτυχία σε κακοτυχία να το κρατήσουμε αυτό. Αυτά λοιπόν με τα έργα, επειδή σήμερα ο τη μίλησε στην Βουλή και απασχολεί το. Πολιτικό διάλογο, βγήκαν και συγγνώμη εκεί από τι εταιρείε. Θα φτιαχτούν πάντω εδώ λένε σαν κουρατήρε γιατί δεν του δώσαν σε όλου αυτού που ήταν και μέσα στα τούνελ, μποτιλιαρισμένοι. κανένα ένα πινέλο να βάψουν και τους στίχους, του τούνελ. Α, να κάνουν και σωστό. καμιά δουλειά. Να το περάσουν. χρώμα ναι, που μισούσαν. Ναι, καράτε εκεί. Πώ το λέγε πάνω κάτω. Walk seen, ναι, ναι, αυτό ακριβώ, να βάψουμε όλο το τούνελ του Ανδρέα Παπανδρέου κυρίω. Ναι, σωστό. Που είσαι τώρα. <laughs> <laughs> Πώ θα το βάψουν το τούνελ, Αυτό που του μεγάλουσαν και Αυτό που του μεγάλου τους του κάνουμε τρύπε. Η τρύπα του Καραμαλή στο Σούνιο, η τρύπα του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αχαΐα... Προσδιορίζει μάλλον το έργο του. Προδιορίζει το έργο του, ναι, όντω. Mm. Τι, τι άφησαν πίσω του. Μια τρύπα. Του Αλέξη Τσίπρα δεν ξέρω πού είναι. Μια τρύπα τούνελ. στην οικονομία, μια, μια τρύπα στου, τος Μια, μια τρύπα. Τρύπα, γενικότερα. Σε του Αλέξη. Αλέξη Τσίπρα δεν ξέρω ποιο τούνελ θα μπορούσαμε Ο να δώσουμε. Ο Αλέξη είναι συλλέκτη πολλών mm. ε, δικών μα. Ναι, <laughs> Αυτό θα γίνει. Αυτή θα είναι η ασθενή μελετή. Όπω λέτε, με το ονομασία. Πάντω, κακώ έπρεπε να κάνει και στον Δημήτρη Καμένο κάτι. Ναι. Ο Δημήτρη mm. ο Καμένο, ο βουλευτής ο οποίο έχετε ακούσει. Αυτό θα απαθού. μπορούσε να λέγεται πιο καμένο. Ναι, σε σχέση α, με α, τον, τον άλλον. <laughs> από τον άλλον, <laughs> Δημήτρης καμένος. πιο καμένο. Και επειδή ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε, θεωρώ χρέο μα κάθε είναι μέρα πέρα. να ακούμε τη σοβαρή, επιτέλου μια σοβαρή πρόταση που κατατέθηκε για τι επενδύσει και την πάταξη ανεργία. Για παράδειγμα, όταν εγώ κόψω τη φορολογία της από των εντυρών των 29-26 δεν έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτόν που στο ATM θα πάρει 40 ευρώ λιγότερα το μήνα ή 20 ευρώ λιγότερα το μήνα. Έχει όμως δεύτε, τα παιδιά του παππού ή οποιοδήποτε ο οποίος τη σύνταξη την κόβω προσέξτε τώρα, εάν καταφέρουμε και δείξουμε Και εξηγήσουμε στον κόσμο ότι από το να έχει τι σύνταξο και να του παίρνει ένα το μήνα ο εγγονός, να πίνει και να πει τα αυλή, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κράτος, εφόσον είμαι σοβαρό το κατοστάρικο και να το κάνω εργοδοτική σφορά, να πάω να βρω στο παιδί για να μην πίνει που φραπέ. Νο, είναι η πιο καθαρή πρόταση που έχω ακούσει εγώ για το πώ θα βγούμε από την κρίση. τεκμηριωμένη, ε, κοστολογημένη, με νούμερα, όχι Εδώ και ξέρει τι, απαντάει και στο αν δεν έρθουν επενδύσει. Γιατί ρε παιδί μου, σπάει ο διάλος το πόδι και δεν έρχεται κανεί επενδυτή από όλου αυτού. Και μόνος, μόνοι μα εμεί εδώ θα μπορούμε παίρνοντα από τον παππού. Ναι. Από τον παππού, Τον είχαν βγάλει τον καμένο πριν ο Παβολόπουλο και ο νιφλής, Και άρχισε να λέει πάλι ο καμένο για τα 100. Και του λέει πολύ σωστά ο Νυφλή. Ξέρετε, δεν υπάρχουν παππούδε που δίνουν πια καθουσταρικό. Αυτό είναι. Χρόνια Ναι, ναι, ναι. Να σταματήσει. Δεν υπάρχει πια. Παρόλα αυτά όμω είναι. Μικροπρεπή και ο νυφλή, στεκόμαστε στο όραμα. Ε, έτσι κι αλλιώ. Ποιο έχει λεφτά αυτή την εποχή, η συνταξιούχη, η Γέρη. Του καρπάζουμε. Γιατί 100 ευρώ, ποιο έφταξε. να κάνουμε δύο θέσει. που ήρθαμε αργάσεις. μέχρι εδώ, ποιο έφταξε. Συγγνώμη. Εννοείται η Γέρη. Τι ψήφισα, η Γέρη. Λοιπόν. Γέρι γέρι. Γέρι. Οπότε, όχι 100 ευρώ, 200 ευρώ. Α, πρόταση, ο καφέ δεν κάνει καλό και μάλιστα ο φραπέ. Ο φραπέ. Λέγεται φραπέ. Φρέντο πριν. Φρέντο πριν. Α πούμε. Που έλεγε και το τραγούδι. Ναι, ναι. Οπότε η πρόταση να γίνει 200 ευρώ. ή τη Ενοχή. Θα ταιριάζει με τον Φλαμπουράριο, νέο τη Ενοχή. Άρα ναι, ναι, ναι. είναι κόντρα αυτά που λέει. Είναι πολύ ταιριαστή η πρόταση του Καμένου όμω για αυτήν την κυβέρνηση. Είναι, παρόλο που δεν είναι, είναι αριστερό ο Καμένο, είναι μια αριστερή πρόταση αυτή ε, Έχει, παρασυρθεί. Έχει παρασυρθεί. Τελικά ναι, ναι. μάθαν οι Σιριζέι του δεξιού να γράφουν με τα αριστερό και να μιλάνε με τα αριστερό. Όχι χέρι. Ε, σήμερα είμαστε εδώ πέμπτη Όπως κάθε πέμπτη Είναι η πρώτη πέμπτη μετά το Πάσχα Αν αυτά έχουν σημασία Καμία απολύτως για κανένα okay. Για μας μόνο που είμαστε That's εδώ και το to... βιώνουμε ναι. Και τσουρέκι κυρίως Μπέμε μαζί Στα... Τσουρέκι και μισθομέρνικα, κάπως πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά. Ναι, και αυγά. Τι να πω, πώς βάζουν το αυγό πάνω. Το αυγό είναι γλυκό, αλμηρό είναι. Ναι, λοιπόν, ποιος την να Ποιο γυρνάει, Ταιριάζει να Και μέσα. Μπούτι. Και τζατζίκι. Και μετά Υπάρχουν διάφορε όλε αυτέ οι εκπομπέ Ο Άκη ήδη έβγαλε και το τσουρέκι κάτι. Στο survivor χθε φάγανε αυγά και τσουρέκια. τα κορίτσια. δεν Ένα ξερογκαγκανιασμένο αρνίδα σε κάτι φωτογραφίε. <laughs> και <laughs> τι τράβηξαν για να το φάνε. Ποιο το ψήφισε. Μα είδε ξέρουν στον Άγιο Δομήνικο να ψήνουν αρνί. Καταρχήν. Θα είπαν εκεί στου έχει... Άγιο Δομινικανού. Θα ψήσετε ένα αρνί. Έβαλαν εκεί ένα. Εκτό αν ήταν αυτά τα πλαστικά που βλέπει και που πουλάνε σούβλε στου δρόμου. Α, θα μπορούσε. Φελιζόλ. Αυτό το φαίνεται Θα το ναι, ναι, φάνε αυτή την πίνα, θα το φάνε μια χαρά. Βαμένο λίγο με ένα χρωματάκι από πάνω που μια τελατούρα. Ναι. Θα, θα το μπορούς. φάγανε αυτό σίγουρα και θα ε, πέρασαν και ωραία. Δηλαδή, ποιο έκατσε. Ε, μηχανάκι, λογικά δεν θα υπάρχει ένα γυρίσμα. Όχι, δηλαδή. Έρμ... Έκατσε ένα έρμο εκεί και γύραγε το αρνί. Γι' αυτό που δεν και ξέρω γαγκά αυτό. Και σου λέει, τώρα έτσι τρώνε η οι Έλληνε. Δηλαδή, για να φάσει ένα κομμάτι κρέα, κάθεσε τέσσερι ώρε και γυρίζει με το χέρι. Και για ποιο λόγο. Ας μην <laughs> το φάσου. <φάχε. laughs> <laughs> α το φάμε ομό. Δηλαδή, α μπούμε στου συνειρμού που έκανε ο έρμο που έψηνε το αρνί. Και θα βαρέθηκε. Σου λέει, γι' αυτό δεν ξέρω γαγκά αυτό. Το άφησε από την πλευρά, σου λέει το αφήνω. Είναι ο εκεί, μπορεί να το ψει και ο ήλιο. Ναι. Δεν του έχει δει όλου πώ έχουν γίνει. Σημαίνει, σαν Δεν, τα ε, Γιατί τρώγανε μεταξύ του ένας στον άλλο Να έχει ενδιαφέρον να πάει 100% τηλεφωνία. Αυτό είναι το επόμενο reality που το έχουμε πει στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Ε, η ομάδα, η μία θα τρώει τον αντίπαλο. Και όπω μείνει. Χέρια, πόδια, κρέατα, ναι. Mm. Λοιπόν, έχουμε και προτάσει δηλαδή αυτό θέλω. Όχι, να κάνουμε. Όχι, είναι Tide τώρα. Ε. Αυτό βέβαια είναι και. Μην πετά ιδέε για το Τζίπρα ή τώρα. <laughs> και όποιο συνταξιούχο έχει την ιδέα για το καλό του τηλεοπτικού τοπίου. Ναι, αλλά είναι και το Α, πολιτικό το... τοπίο που επανόμια είναι αυτό. Είναι και ο Τζανακόπουλο live τώρα. Αυτά δηλαδή, είναι... να ενημερώσει. Αυτά... Το τι έχουμε να μα ενημερώνει ο Τζανακόπουλο <laughs> για το είναι, τι, είναι. τι κάνει είναι. αυτή η κυβέρνηση. Ο οποίο είναι νέο άνθρωπο και άμα τον ακούσει, χωρί να βλέπει, νομίζω ότι είναι ένα Κανονικά. Ο είναι σουηδικό. Σουηδικό, με κερασιά ανάμεσα. Ξύλο. Ναι. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Τάσος τη της πολύ αγαπημένος και πολύ τραγουδισμένος γιατί πολλά του πείματα τα πήραν και τα τραγούδισαν. Μένω από αυτά πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. που στάφηκα, δάκρυα που πίστεψα στο νερό πίκρο το βράδυ φτάνει Des pu eklapsa, gejfires που ekapsa, Astra gapisa, pu palce di to Έχασα lost που dear friends that I lost Bond Γιατί σαν σήμερα το 1989, αυτός που ενέπνευσε τον Σπίρτζι και τον Τσίπρα είπε Τσοβόλαδο στα όλα. Σαν σήμερα. Έγινε σαν, αυτό. σήμερα. Τι μου σαν σήμερα. Και πάτε να φορώταγα πώ βάρει η φωνή του Τζίπρα. Όχι, όχι. Είναι, μα τον μιμεί τώρα. πήρε τον ο Τσίπρας, πάλι. μετά τον Μιτσικόστα, είναι ο καλύτερο μίμος. Ναι. Με, γιατί είδε μιμείδε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και όχι μόνο στη φωνή. Ναι, αλλά μόνο. Οπότε θα δω τον Αλέξη να κάνει σκάλει... έτσι, σε, αεροπλάνο, Καλά, ναι. σε σκάλα αεροπλάνου να κάνει το χέρι έτσι και να βγαίνει Πια μια ανάθει. ξανθιά από πίσω. δεν ξέρω. Να σκεφτούμε Εντάξει. μια καλή. Η Μπεζεντάκ, όχι, την έχει άλλο. Μια, μια άλλη. <laughs> θα βρεθεί. Την Πέτσε Μίλη. Όχι, κάποια θα βρεθεί. να είναι. Μια αντίστοιχη τη Δήμητρα ψάχνω. Ναι, σι, του σήμερα όμω. Σι... Γι' αυτό είπα, του σήμερα επανέρχομαι. Η θα... φήμη ότι η Δήμητρα θα είναι πρώτη στο ψηφοδέλτιο επικρατεία του, του ΣΥΡΙΖΑ αληθεύει αφού έχουν ενέπνευστεί όλη αυτή ναι, η πεσοπολία δεν, δεν αποκλείται και γιατί όχι ναι. και ο Γιώργος δεν την άκουσε, δεν την εμπιστεύτηκε νομίζω δεν την ταιριάζει με το ΣΥΡΙΖΑ απλά ο Αλέξε, εντάξει δεν το λες τόσο το λαντούχο όσο το Μητσικό, το Μητσικό κάνει τριά το λες κανεί έναν δεν το συζητώ, αλλά προσπάθει όμως το ε, παλεύει το παιδί τώρα ξεκινάει, και πάλι, δεν είναι αποκλειστική του ένα ασχόληση μίμηση Του Αν Γιώργου είναι, και είναι μόνο η μισή. Είναι και το ψέμα, είναι και το ψέμα του Τσίπρα που έχει ασχοληθεί. Και ένα λαό. Ένα να... Λα... Α, ναι, ναι, ένα λαό. Πήγε ο Μητσικότα 17 ώρε να διαπραγματευτεί με την κυρία Μέρκελ. Α, δεν ξέρω τι έκανε. Μαντά Μέρκελ, Μέρκελ πήγε με τη Μαντά Μέρκελ. Όχι, μόνο Αλέξη πήγε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το εντάξει, νομίζω ότι αυτό το 17 το ξέρουμε μόνο εμεί, αλλά βγαίνει με λανσόν και του κάνουν κάζο και απέξω Το 17 έχει κυκλοφορήσει Εβραίο. Λέει 17 ώρε θα κάτσω εγώ να παρακαλώ την Ευρώπη. Έχει μείνει το 17 ώρε. Είναι να γράφουμε ιστορία στη σύγχρονη ελληνική Κυρίως και ευρωπαϊκή. Κυρίως επειδή ο είναι και δεν θέλει τους έρπιδες και αυτά. Τους έρπιδες. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον Πιτσιόρλα. Να πάμε, πιτσιόρλα Στο παλιό καλό ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέργιο Πιτσιόρλα είναι στέλεχο του Υπουργού. Αναπληρωτή. Κάνει, ναι, έχει, τώρα, κάνει πριν, έχει, ξεπουλήσει. <χει> έχει ξεπουλήσει Και τώρα ξεπουλάει από άλλη θέση. Αυτό μα κανόνεσε 99 χρόνια ναι, ναι, να με το TTIP. Ναι, βέβαια. αυτός Έκανε αυτός καλή ζωή. Αυτό δεν ήταν το του Ούτε 100. Τι θέμα έχει. Τι θέλει, 100, 120, τι θέλει. Ξεπουλημένη η χώρα. 200 χρόνια πριν και 200 μετά είναι ξεπουλημένη. Ετούτοι που βάλανε και τη σφραγίδα. 100 δεν έχει τολμήσει το Μιτσοτάκι να πει ότι Δεν έχει σημασία. Όταν αναέρθει στα πράγματα θα το πει. Ναι. Ο Στέργιο Πιτσιόρλα λοιπόν βρέθηκε εκεί σε πάνελ. Τον Κωνσταντίνο εννοούσα. Α, τον τον Κωνσταντίνο. στα πράγματα. Και άμα έρθει Κυριάκη, ποιο νομίζει έρχεται στα δεν πράγματα. Δεν ξέρω ποιος έρχεται στα πράγματα. Ο, ο, ο κόσμο δεν το ξέρει. Ο Στέργιο Πιτσιόρλα λοιπόν μίλησε με γλώσσα αριστερή, απευθυνόμενο στο αριστερό κοινό. Η αλλαγή τη δομή τη ελληνική οικονομία σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από το κρατικοδίατο μοντέλο. Αυτό, όσο και σα φαίνεται παράδοξο, θα το προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ντε ντε. Τώρα ήταν ο Πισιόρλας ή ο Στουρνάρας Και γιατί να μας φαίνεται παράδοξο <laughs> Δεν μας φαίνεται καθόλου παράδοξο Η διατύπωση αν δεν σου έλεγα ότι είναι ο Πισιόρλας Να λέει κάποιος Γιατί είναι και φρασιολογία νεοφιλελέδων ε, Το να φύγουμε από το κρατικό δίο Το μοντέλο θα το καταφέρουμε Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία, Εύκολο, από τα Ποτάμια, είπες, ναι, ο Στουρνάρας, όλοι αυτοί μαζί, όλοι αυτοί μαζί τελικά ο ήταν ο Πιτσιόρλας. Ο Κοίτα να, να δεις που ήταν ο Πιτσιόρλας τελικά. Ήταν ο Πιτσιόρλας που το είπε αυτό. Δεν είναι κακό να εναρμονίζονται οι Υπουργοί έτσι με την κρατούσα κατάσταση ε, για να βγούμε Όχι, κακό. από τα μνημόνια. είναι κακό. Έτσι θα βγούμε όμως. Όχι, στο χωριό μας λέμε κακό όταν λες ψέματα. Α, αυτό είναι κακό. Γιατί άκουσε τον Πιτσιόρλα να σου πει ποτέ κάτι άλλο. Ναι. Το Πιτσιόρλα. Ο Πιτσιόρλα. Τι σου είπε ο Πιτσιόρλα. Χρόνια τώρα ήταν σε ένα κόμμα αριστερό που υπερασπιζόταν αυτό το κρατικό δίο δίωτο μοντέλο. Έχει δηλώσει η Πιτσιόρλα να λέει: Εγώ το υπερασπίζω, μπορεί να είμαι εδώ και στα να είμαι. Σαφιά μου, κουδουνίζει. Δ, διαφωνών. Αντωμεταξύ ο Πιτσιόρλα είπε και άλλα, δεν είπε μόνο αυτό, μίλησε και για την εξέλιξη, γιατί έτσι τη λέμε τώρα. Εγώ να πω ότι υπάρχει μία εξέλιξη των απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί λοιπόν ω αριστερά είχαμε κάποιε αντιλήψει για πολλά χρόνια. Στα θέματα αυτά. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρήκαμε τη δύναμη να υπερβούμε του εαυτού μα και να λύσουμε προβλήματα με κόστο. Μεγάλο. Είναι οι δυνατοί, είναι οι περίορε. Βρήκαν τη δύναμη με κόστο, με κόστος, όχι το δικό μα. το μπράβο. δικό τους, το ψυχικό. Είναι μπροβό. Γιατί εξελίσουν τι απόψει του. Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Πραγματικά είναι συγκινητικό γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι να εξελίσουν Ό, σε απόψει του. Αλλά αυτό που λέμε δεν υπάρχουν. Δεν Αυτή υπάρχουν. δεν, υπάρχουν. δεν υπάρχουν. είναι ποιο είναι. Και καμαρώνουνε που λέγανε αυτά που λέγανε και τώρα κάνουν ακριβώ αυτά που κατηγορούσαν και που έκαναν οι άλλοι. Δηλαδή κάνει ακριβώ ό,τι έκανε ο Σαμαρά. Και χειρότερο όμω γιατί είναι χειρότερη η κατάσταση οικονομική. Και, και το κάνει και με ενοχέ. Οι άλλοι το κάνουν χωρί να είναι Το, φλάμπρο, το κάνουν Λένε, γιατί... επικαλούνται ενοχές, ναι, επικαλούνται και Επικαλούνται ενοχέ. Λένε, καλούνται ενοχέ. Δεν έχουν καμία απολύτω ενοχή. Είναι αδύστακτη. Ό,τι πιο αδίστακτο έχει κυκλοφορήσει. Μπροστά του όλοι άλλοι είναι παιδικό σταθμό. Αυτή είναι πριτάνη κανονικά και όχι μόνο. Δεν βγάζουμε του δεν θέλω. Όχι. Ή του επόμενου. Στο ε... αδίστακτο. Ναι, αλλά μην βγάζουμε Μπορούμε καθώς. να πούμε ότι είναι το ίδιο αδίστακτη. Όχι, όχι. Φίλοι οι χειρότεροι. Γιατί σου έχουν πει εγώ δεν θα είμαι αδίστακτο και δεν θα είμαι ίδιο. Mm. Δεν είναι το παλιό και το καινούριο που ήρθε. Μα δεν είναι ίδιο, είναι άλλο, χειρότερο. Δεν είχε πει αυτό. Δεν το είχε πει, αλλά δεν ήσουν έτοιμο να τα ακούσει, αγάπη μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμο να τα ακούσει. Είναι Ωραία, ναι. Οι αγαπουλίνε. Και έρχεται τώρα ο Πιτσιόρλα και προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν έχει τολμήσει άλλο. Σιριζέος να πει ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Αλέξη Τσίπρα για τα αεροδρόμια, α πούμε. Mm, που αλλο... έλεγε δεν θα τα δώσουμε τα αεροδρόμια. Και ότι... θα πει Ραπόρτ με δάνειο από την τράπεζα <laughs> να χρηματοδοτούμε. Γιατί δεν πηγαίναμε εμεί, εγώ έχω αυτή πάντα την απορία. Να τα πάρουμε. Να πάρουμε και εμεί να κάνουμε εταιρεία. Ό,τι Ραπόρτ έχει. Φρέπορτ, Να μπουν και τη μέσα. Ναι, ναι, να θυμίσει κάτι. Θα παίρναμε δάνειο. Κάπω έτσι έγινε και τέτοιο νομίζω. Δεν είχε, δεν είχε κάποιο δάνειο. Πήρε δάνειο. Το απαλωτρίωσε <laughs> το κράτο και τώρα την εκμεταλλεύεται. Γιατί δεν κάνουμε κι εμεί την ελεύθερη το... οικονομία των ονείρων μα. Γιατί δεν την κάνουμε αυτή την ελεύθερη οικονομία. Αφού όλοι έχουμε τι δυνατότητε να πλουτίσουμε. Γιατί είμαστε φλόρι, να το πούμε. Αυτό. Κάτσε, και δεν έχουμε τα κάκαλα. Με τον Τζίπρα και τον Πιτσιόρλα. Βγαίνει λοιπόν ο Πιτσιόρλα και προσπαθεί να εξηγήσει την ανακολουθία ή την απάτη, θα λέγαμε όλοι στο χωριό μα, των Σιριζέων και κυρίω του Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως από τη δήλωση τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, ο οδικός άξονας δεν είναι κερδοφόρα φιλέτα προς χάρισμα. Τα γνωστά ασημικά της αριστεράς μοιάζει σαν να έχει περάσει ένας αιώνας. Έχει περάσει πολύς χρόνος όντως. Νομίζω ότι κανείς δεν, δεν πρέπει να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ειδικά για παλαιότερες δηλώσεις και να επισημαίνει ανακολουθίε. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα όλων των αντιπολιτεύσεων, όλων των ηγετών που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Πάντως η δήλωση ε, είναι του 2015, ναι, ναι, δεν έχει περάσει η ώρα. Το όλες. ξέρω. Υπάρχουν, είναι του του Αλέξη υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δηλώσεις όλων των μεγάλων ηγετών αυτής της χώρας, οι οποίοι άλλα λέγανε στην αντιπολίτευση, άλλα κάνα στην κυβέρνηση. Είναι αυτό το, το ατράνταχτο επιχείρημα, Και οι άλλοι ήταν απαταιώνε. Και είμαστε κι εμεί το ίδιο απαταιώνε. κι άλλοι. Και οι άλλοι ήταν κλέφτε, είμαστε κι εμεί κλέφτε. Και οι άλλοι ήταν ψεύτε. Και οι άλλοι σα κορόιδευσαν. Μέσα σε όλο αυτό πέρασε ότι είναι και μεγάλο ηγέτη. Ναι, ναι. ναι. <laughs> γιατί όλοι οι μεγάλοι ηγέτε <laughs> το κάνουν. Δηλαδή πέρασε και αυτό που είπε και Τον έχει πει και ο Μα φάνε. Δύο και το αλλά... πάνε. Δεν μπορεί κανεί, όπω είπε ο κύριο Πιτσιόρλα εδώ, να κατηγορεί για ανακολουθία τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί όλοι οι μεγάλοι ηγέτε δεν κάνουμε παίζουμε το παιχνίδι των Κυριάκων μα να νοφλελέδο. κάθεσαι τώρα να σκέφτεσαι τι είχε πει ο Αλέξη Τσίπρας που όταν τα έλεγε βγαίναν όλοι στα παράθυρα και ο Πιτσιόρλας και ο Τσίπρας και έλεγαν θα τα κάνουμε mm. μέρα μεσημέρι να είναι εμείς θα τα... δεν είμαστε ίδιοι σαν τους άλλους ναι, ναι. τους ψήφισε ο κόσμος και τώρα λένε μα είμαστε ίδιοι σαν τους άλλους Όχι, και φαντάζομαι όχι. κάτι εκατομμύρια από κάτω θα το δέχονται και αυτό. εγώ αλήθυνο. Εγώ καλό προαίρετα θα πω ότι και καλό πιστα πάντα ότι ήτανε, δεν ήταν σαν τους άλλους όντως, όντως έλεγε αλήθεια τότε έγιναν όμως. Τι έγινε. Σαν του άλλους. <χι> δηλαδή υπάρχει μια διαδρομή. Εγώ που ήξερα Υπάρχουν θα τους άλλους. Ναι αλλά όταν το λέγανε δεν ήτανε. Γίνανε ναι. μετά. Είναι Α. και αυτή που Είναι. Τα, η τέτοια η καρέκλα. Που λίγο σε διαφθήρει. Θα μπορεί κάποιο να πει: και, και μεγάλη παραμονή, λίγο στην εξουσία. Τα αλλάζει αυτά στο μυαλό. Και ειδικά από τη μεταπολίτευση και μετά έχουν κατηγορηθεί ότι έφεραν τη χώρα εδώ, ότι έφαγαν, άρπαξαν, λέει λάτσανε. Υπάρχει αυτή η ορολογία και αυτή η κατηγορία. Να μπουν και αυτοί, να βάλει κάποιο πολύ εύκολα και αυτοί στο ίδιο κάδρο και πλάνο. Ότι και εσεί είστε ίδιοι σαν του άλλου, κάνετε τα ίδια μαρτωλά που κάνανε οι άλλοι. Μπορεί κάποιο να το ισχυριστεί. Άνετα. Ναι. Γιατί υποτίθε αυτή είναι αριστερή και έχουν μια διαφορά ποιοτική σε σχέση με τους. Αυτό ξεπούλησαν, αυ, σε αυτό πάτησαν, σε αυτό ακριβώς πάτησαν. Ας ακούσουμε όμως πώς δεν ήταν σαν τους άλλους ο, ο Αλέξης. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος, ούτε ανάπτυξη. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην Φερουδαρχία. Μπράβο! Τότε, που η ανώτατη αρχή εκχωρούσε τα περάσματα σε φίλους της για να τους δώσει τη δυνατότητα να πλουτίσουν από τη φορολογία και τα χαράτσια. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων αυτό που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι επενδύσεις αλλά αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας έναν διευτελούς τιμήματος από το δημόσιο προσδιώτης. Υπάρχει σήμερα κάποιος που να πιστεύει ότι αυτή η λαγηλασία Θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο Και γιατί λοιπόν δεν έφερε τέσσερα χρόνια τώρα Παρά μονάχα έφερε μια πρωτοφανή από επένδυση Μόνο κέρδη για τους λίγους φέρνει Από την αύξηση του κόστου των υπηρεσιών Τι έχει αλλάξει τώρα Δεν είναι ξεπούλημα, δεν είναι λαϊλασία όλο αυτό ε, Δεν είναι φίλοι τους ε, Αυτό έχει αλλάξει λέει, Τα είναι στου φίλου του. <χει> δεν μπορεί να κατηγορήσουν Έγινε είναι φί φίλη είναι φίλοι Ε, γίνανε φίλοι ε, γίνανε. Οι και η Γερμανία είναι φίλοι άμα είναι έτσι γιατί πως πήγες πως πήγε αφού δεν ήταν φίλοι τους με το φίλο του προηγούμενου να κάνει κονέ σου ντόχο <laughs> <Τι σουντόχου. laughs> δύσκολο δεν ξέρω. εγώ δεν ξέρω την απάντηση Ανάγκη. δεν είμαι καλώς τα σταυρόλεξα Ανάγκη. Ανάγκη. όχι Ανάγκη. εκβιάστηκαν λένε το πιο ωραίο Ανάγκη. εκβιαστήκαμε Α. Α. Ποιος, τι, γιατί εκβιάζεται κάποιο, Και γιατί παραμένει αυτό που εκβιάζεται. <χει> δηλαδή, και την φορά τη τζίπα να πει: Εκβιάστηκα. Ωραία, δεν τα κατάφερε, εκβιάστηκα. Κάθε μέρα λίγησα, φεύγω. Κάθε μέρα λυγίζει. Τι είναι αυτό, Εσύ θα το έκανε στην προσωπική ζωή. Κάθε μέρα να λυγίζει. Ναι, αλλά γίνεται αυτοθυσία και τρώει όλο το πολιτικό κόστο για να μην έρθουν οι επόμενοι. Που να, να μην εκβιαστούν οι επόμενοι. Μην εκβιαστούν οι τι, και τα όχι, αυτό Που αυτό τα κάνουν χειρότερα οι επόμενοι. Γιατί αυτή σου λέει σε δύο χρόνια θα το σκάσουν. τώρα. Έχει τελειώσει η τετραετία. <laughs> Γιατί κρίνουμε τώρα και δεν κρίνουμε στο τέλο τη τετραετία, Αντώνη Σαμαρά. Ανεπή. Αυτά έλεγε και ο Σαμαρά. Είναι... Στο... Αντώνη Σαμαρά, ναι, δεν κατάλαβα. <laughs> να τελειώσει η τετραετία. Ναι. Που θα έχει γυρίσει όλο. Τι θα έχει γυρίσει. Θα τρέχουμε αριστερέ ανέμυλε στα λιβάτια. Όχι, Λεϊλασία. Τόλια αεροδρόμια και ξεπούλημα. Θα τα πάρουμε πίσω. Πώ θα τα πάρουμε. <laughs> Θανά έτσι, ένα μηδέν. <laughs> <laughs> όχι, κόλαγε εδώ, εντάξει. Πιο ωραίο σε αυτό το τομέα ήταν ο Πολλάκι. Τον ακούσαμε χθε, θα τον ξανακούσουμε και σήμερα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι σαφέ ότι για να πάρουμε την παράταση που θέλαμε, έπρεπε κι εμεί να κάνουμε κάποια βήματα πίσω. Και τα κάναμε. Και βγήκε αυτό το κείμενο. Από εκεί και πέρα, σε κάθε γραμμή αυτού του κειμένου, θα γίνεται μάχη του επόμενου τέσσερι μήνε. Προφανώ κι θα γίνεται μάχη. Να σα πω μια πρώτη μάχη που θα γίνει, α πούμε. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια τη χώρα. Δεν θα δοθούν. Τα κλειδιά τη χώρα του Γερμανού δεν τα παραδίνουμε. Τον πλήρω το, από... το λέω έτσι πολύ. Περιμένουμε Δεν θα δώσουμε τα κλειδιά τη χώρα στου Γερμανού. Τα δώσαμε τα κλειδιά τη χώρα στου Γερμανού. Δεν ήταν τα κλειδιά, τα αντικλειδίσαμε. Πει όλα το... τα κλειδιά. Έχει κρατήσει ναι. κλειδί ο Πολacky. Τότε αλλάζουν όλα. όλα. Άκυρο, τι έχουμε πει δύο Πώς χρόνια λέτε, τώρα. Μπε μέσα. Με, Όχι, άκυρο, έλε... είναι φιλοξενή. Έλεγα έλε εγώ θα κλειδώσαμε. Είναι, είναι σαν φίλο που σου δίνετε το πακέτο. Άμα είναι έτσι, άμα είναι φίλοι μα οι Γερμανοί, αλλάζει όλο το πακέτο. Δεν είναι φίλο μόνο. Είναι Airbnb κιόλα. Του το δίνει επιπλωμένο. Του το δίνει επιπλωμένο. Του είχαμε βγάλει αγγελία. Ξεπούλημα το λέγαμε. Ξεβράκομμα, ναι. Βγήκαμε mm. με το τσίτι ε, έξω. Δηλαδή, υπάρχει ξεφτύλα και ξεφτυλισμένο άνθρωπο. Στη ζωή όλοι έχουμε συναντήσει. Αλλά αυτό το πράγμα που ακούμε καθημερινά δεν, δεν μαζεύεται νομίζω. Αν κάποιο δηλαδή έχει αγανακτήσει, θέλει να εντοπίσει ξεφτύλ, τους του ανθρώπου πραγματικά, αδύστακτου, εντελώ αδύστακτου. Γιατί αν λένε με τέτοια ευκολία κάθε μέρα άλλα, προφανώ κάνουν και με την ίδια ευκολία διάφορα. Συγγνώμη, αυτό το αλλοεβέρα το πίνουνε. <σίλω> και Εγώ πίνε... νόμιζα να λήφονται τόσο καιρό. Τώρα είδα που το πίνουνε. Είναι καινούργια. Πόσιμο είναι. <σίλω> ναι, ναι, ναι, ναι. Νόμιζα πασαλίβε. Δεν βλέπει τηλεμάρκετ, δεν έχει μείνει πίσω. Δεν ήξερα <σίλω> ότι το πίνουνε. Και πίνεται. Ότι θυμάμαι και ο μετά για τα υπόλοιπα όλα. Πίνουνε. Το αλλοεβέρα και οι αλλοερονικά, παιδί μου. Δεν θα κάνει 70 ο Ντάνο. Μα προφανώ ο Ντάνο είναι το πρόβλημα. Ο Ντάνο. θα είναι ο Τσίπρα Πρωθυπουργό. Και όλα μας Αν είπα, και νομίζω όχι, θα μείνει στην ιστορία ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός επί ντάνου. Ναι, όντως. Λοιπόν, ένα Αγγελόπουλος θα έκανε κουμάντος σε αυτόν τον τόπο, αλλά δεν φανταζόμαστε να όλοι θα είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος από τη Σκιάθο. Ελπίζαμε ο Μανώλης. Και θα σα εκμίσει αυτό και κάτι. Τι τελευταίο μήνα έχω αναπτύξει μια φιλία με τον Μοσκοβησή ο οποίο ακούσε τι έκανε. ετοιμάζει. Επιτροπή να παρακολουθεί αν θα γίνονται μεταρρυθμίσει. Ειδική <συμίσεις> ε, Επιτροπή. Για την Ελλάδα, Σκόμισό, ναι, ειδική. Επιτροπή. Επειδή είναι κοινή αίσθηση ότι οι πρωθυπουργοί κοροϊδεύουν. Δηλαδή, άλλα τους λένε και δεν κάνουν ναι, τίποτα. Ναι, τίποτα Αυτό Εδώ είναι ο Βασίλη Λεβέντη. κρατάμε ότι είναι φίλος με τον Μοσκοβισσή. Ναι. Καινούργια φίλη. <συμίσεις> και ναι. Και με τον το Μα όποιο συναντάει το Λεβέντη, γοητεύεται. Και αμέσως mm. μετά τον κάνει φίλο. Τώρα έχει και το Μοσκοβησί. Είναι σαν τους παππούδους που συναντάς κάτι και κάθεσαι και να σου λένε ιστορίες, κάθες εκεί. Αυτός το λέει ότι είναι φίλοι. Κάθονται λέει βλακίες είναι. και λοιπόν. ακούει ο Μοσκοβησί, περνάει η ώρα. Και, παίρνει, ο Λέβετς, από τα και περνάει και ο Λέβετς, ναι. Όχι, δεν λένε βλακίες. Κανονίζει τη ζωή σου. Ο ε, με το Μοσκοβησί. Και προτείνει και κάνει το λαγό για να έρθουν οι άλλοι μετά να πούν: Έχουν ακουστεί αυτά στο δημοσιολόγο. Πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Τον καλύτερο κύκλο έχει ο Λεβέντη με αυτά και με αυτά, eh. Του το Έτσι όπω τον βλέπει κιόλα είναι ο καλύτερο. Ο, ο γιο το αυτό του δίνει κάποια ανάλογα με ποιον κάνει φίλο, δηλαδή για Μοσκοβισή σου Όχι. δίνει αυτά. Μάλλον δεν του δίνει κάποιο γιο. Το λέγατε χθε με την ακροατή. Το λέγανε, δεν τα ε, Βγαίνει ένα ιερέα και τα χώνει από τη Ρόδο, τα χώνει στο Τζίπρα. Ιερέας τώρα ο άνθρωπος και νομίζω τον να είπε η διάφορα αλλά βγήκε και στην Τατιάνα Στεφανίδου γιατί ήθελε η Τατιάνα να συνεχίσει το θέμα και ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα θα μιλήσει με χριστιανικό λόγο Προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας είχε έρθει στη Ρόδο εμίλησε "Ζητοκράβγασε ο κόσμος τον χειροκρότησε και χαριτολογώντα είπε το εξή. «Ιδού η Ρόδος, Ιδού <σχελιά> και το π Τώρα ο κύριος Σύπρας θα δει τη ρόδο, θα δει <Ρι> και το πίδι μας! <Ρι> <Ρι> <Ρι> Να γίνει αυτά τα σε αυτές Ενθουσιάστηκε το κοτέτσι ναι, ναι, ναι. από κάτω. <laughs> <laughs> <laughs> χαρά το κοτέτσι. <laughs> Πηδάει ο κόκορα. <laughs> ναι, ήταν παπάς αυτό. Ήταν με τα μουσικά. Με το α. Ράσο και έλεγε τώρα για αυτά που Κι εγώ βάζω μουσικά, άμα θέλω. <laughs> ναι, σωστό Είχα έτσι. Παπάς. <laughs> Όλοι έτσι. κάνουμε περίεργα <laughs> παιχνίδια <laughs> στη ζωή μα. <laughs> αυτό είναι. κατάλαβα. μπορεί να τον Ναι, βάλε τον Βάλε Ε, ε, ε, λέει εδώ ο Σάβα Αδερφέ, τι μανία είναι αυτή να προμοτάρετε τον Άδωνη σε κάθε εκπομπή. εσύ τον κάνετε μάγκα, έλεο. Ο Αλέξη Τσίπρα τον έκανε μάγκα και θα τον κάνει και υπουργό. Και κάποιοι από εσά τον ψηφίσατε. Τον ψηφίσατε, καλά σαν μέλο. Και όχι, πάντα εδώ τον βάζουμε για να τον κρίνουμε. Δεν τον βάζουμε να τον ακούσουμε να κάνουμε χάχα που έχει και τέτοια ηχητικά. Αλλά κάποιο θα τον κάνει υπουργό τον Άδωνη και αναγκάζει τον κόσμο να τον ψηφίσει λύση. Και τον, τον έχει Άδωνη. κάνει και υπουργό. Και τον έχει κάνει και ένα άλλο που μου άρεσε μήνυμα εδώ, προσέχν Γεια σα, παιδιά. Το καλύτερο με τον Καμένο, το Δημήτρη Καμένο που βάλαμε πριν είναι που λέει: Κοιτάξτε. Λε και θα πει κάτι πολύ έξυπνο και βαρισίμαντο. Και το είπε. Θύμιο να μου φιλήσει τον Αποστόλιο. Όλα ναι. αυτά τα λέει ο Γιώργο. Μου αρέσουν αυτοί οι ακροατήρε, πιάνουν τη λεπτομέρεια. Όντως, είναι σωστό, είναι mm. το προσεκτικό ακροατήριο που θέλουμε κιόλα. υπάρχει. έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου το Σάββατο στι 6 ώρα το απόγευμα ε, στο θέατρο Αλίκη. Το βιβλίο του Πολ Βιτορούλι, το Κάμερα Μπέλι. Ε, το μαστό λέει εδώ ο Ιανό. Είναι ένα, σπάνιο βιβλίο, ένα βιβλίο με σπάνιο υλικό από 23 επιλεγμένε εμπειρίε αποστολέ του Πόλβιτο Ρούλη μέσα από την 25χρονη πορεία του ω πολεμικό με Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Καρχιλά και ο Χρήστος Βασιλόπουλος Ο Αλέν Πίτζεϊ, ο δημοσιογράφος του CBS και ο συγγραφέα. Μάλιστα. Αυτή η ώρα λένε, είναι. στις ίδιο. 6 ώρα, στο θέατρο Αλίκη, θα γίνει το Βλέπω, κο... βλέπω τόμος ολόκληρος. ολόκληρο. Ο το έχουμε εδώ μπροστά μα. Ωραίο είναι. Έχει όντω ωραίες ε... Ε... εικόνες και έχει και ιστορίες από τι αποστολέ αυτές. Αυτά. και εδώ είμαστε. Χάρο ένα λιβαδίτης για τέλο από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου που σα προχθέσαι... 17 17 Απριλίου. Mm. Έτσι σα αποχαιρετούμε Πάμε στο μαγαζί Υπάρχουν νέα για τα δουλειού και όλα τα υπόλοιπα για σαφέ. Elei kapu